β 2. 58. π τ ό τ μ έ ρ ι τ ο ς μ α ο ς ι τ ο ς ό μ α τ ο ς π έ ν σχεδιάζω έναν άνδρα. ξ ε κ ι ά ω από το κεφάλι. Που χάει σωμούα. Ο Άντρας φοράει καπέλο. καπέλο. Μαγείρεμα. มองไม่เห็นห um ูด้วยอุตต <ak> um ิภาพเฟื่นเดออุตต <ak> um ิภาเฝื่นเดมองไม่เห็นหลังด้วยอตลาติเเนเตอตลาติเเนเตผมกาลังวาดตาและปากออกแบบจุตติยาเกี่ยากออกตติย ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะโอแอนดรัสขวเยเยยลผู้ชายคนนี้มีจมูกายาวลติเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา κρατάει ένα β α α χ έ ρ κ α τ α σ τ ο ύ ν ι στα χέρια. κ α ο ρ τι ρ φοράει και ένα κασκόλ γύρω από το λαιμό. φ ε κ α κ ό γ α λ α μ μ π ε λ λ α κ ν είναι χ ό ν α ς και κ ά ε ι κ ρ ν α ι χ μ ό ν α ς και κάνει κρύο. κ τα χέρια είναι γυμνασμένα τα χέρια είναι γυμνασμένα κ ά θ τ τα πόδια είναι επίσης γυμνασμένα τα πόδια είναι επίσης γυμνασμένα που χαί χοντι μ α ο άντρας είναι αποχιόνι ο ά ν ρ α ς είναι αποχιόνι เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมเดฟอร์ไลพันเดลลอนีอุตเปาลโตเดฟร์ไลพันเดลอตแต่เขาก็ไม่หนาวสั่น a ลาโอแอนดรัสเด a สเด็บเขาคือตุ๊กตาหิมะ in นเอ็ thropوس อิน χιονάνθρωπος